Μάθημα πρώτο Καλημέρα Κώστα Καλημέρα Πολ Τι κάνεις Καλά ευχαριστώ Και εσύ Τι κάνει ο φίλος σου ο Γιάννης Πολύ καλά Πού είναι τώρα Είναι στο σπίτι του Εσύ πού πας Πάω στο μάθημα Κάνεις μάθημα Ναι Κάνω μάθημα ελληνικών. Μαθαίνω ελληνικά. Επέκταση. Ο Πάνος είναι φίλος μου. Η Ελένη είναι φίλη μου. Ο Κώστας είναι μεγάλος. Ο Τάσος είναι μικρός. Η Αλίκη είναι μεγάλη. Η Μαρία είναι μικρή. Το σπίτι μου είναι μεγάλο. Πάνω το σπίτι σου είναι μικρό. Και το σπίτι του είναι μικρό. Και το σπίτι της είναι μικρό. Ο Πολ πάει στο μάθημα.